Για να πάμε τώρα σε έναν μεγάλο πανεπιστημιακό δά, δάσκαλο και από του τελευταίους στον τρόπο που υπηρετεί την πολιτική επιστήμη, το κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Και λέω έναν από του τελευταίους μεγάλου πανεπιστημιακούς δασκάλου, διότι είναι και μέσα στα αμφιθέατρα και έξω από αυτά δάσκαλο. μέρα, καλή εβδομάδα. Καλή σα μέρα, κύριε Σαχίρ, κύριε Κοντογιώργη. Ο Όρβουελ έλεγε ότι αν θέλει μια εικόνα του μέλλοντος, φαντάσου μια πότα να πατάει το πρόσωπο ενός ανθρώπου για πάντα. Και αναρωτιέμαι αν αισθάνεστε στην Ευρώπη την οποία υπηρετήσατε από το χώρο της επιστήμης σα για δεκαετίες, αν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Ε, πρέπει να σα πω ότι ο Όρβουελ με τη διατύπωση αυτή και την θεωρία του ε, ουσιαστικά περιέγραψε μία πραγματικότητα ε, αμέσου περιβάλλοντος και απολύτως μεταβατική, όχι την ε, εξέλιξη του μέλλοντος όπως αυτή προδιαγράφεται. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι τα στοιχεία της τεχνολογίας, παραδείγματος χάρη, τα οποία ε, άρχισαν να φαίνονται στον ορίζοντα με καθαρό τρόπο την περίοδο εκείνη, ε, ήρθαν να παίξουν τον ίδιο ρόλο που παίζουν οποιασδήποτε καινούργιες πραγματικότητες στην ιστορία δηλαδή τα κατακτούν στην πρώτη περίοδο εκείνοι οι οποίοι είναι πιο κοντά στο μέλλον πιο κοντά στο μέλλον λοιπόν και πιο κοντά στον έλεγχο ε, των πραγμάτων είναι οι εξουσίες, οι οικονομικές και οι πολιτικές, δηλαδή αυτοί που κατέχουν την ιδιοκτησία του συστήματος. Ε, αυτοί λοιπόν κατέλαβαν και τις νέες πραγματικότητες, την τεχνολογία κλπ και μετέβαλαν άρδην τους συσχετισμούς ε, εις των κοινωνιών. Αυτό δεν δηλώνει ότι η εξέλιξη είναι προδιαγεγραμμένη να γίνει με αυτόν τον τρόπο αλλά στο μεσοδιάστημα... Θα, έχουμε, θα συναντήσουμε πραγματικότητες οι οποίες θα είναι εξαιρετικά αρνητικές για την κοινωνία οι κότες θα πατούν ακριβώς το πρόσωπο των ανθρώπων ε, και αυτό ε, είπαμε γιατί συμβαίνει συμβαίνει γιατί σημαντικές παράμετροι όπως η οικονομία ε, μεταβαίνουν στο μέλλον και κατακτούν τη δύναμη για να επιβάλλουν συσχετισμού αρνητικούς για την κοινωνία αλλά απ' την άλλη διότι οι κοινωνίες και οι ιδεολογικοί αν θέλετε μέντορές τους παραμένουν βαθιά εγκυβωτισμένοι σε ένα παρελθόν το οποίο έχει παρέλθει, έχει ολοκληρώσει την πορεία του και έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Δεν είναι πια επιχειρησιακό ούτε στο επίπεδο των αξιών ούτε στο επίπεδο των ε, θεσμών και των σχέσεων δύναμης που αυτές συνεπάγονται. Θέλω να πω και τον ζούμε ακριβώς ε, με ιδιαίτερα οξύ τρόπο ε, στην περίοδο των ε, ιδεοληπτών του ΣΥΡΙΖΑ ε, ότι η ανάκληση και η αιμονή στην ε, ιδεολογία του διαφωτισμού ε, έχει, επειδή έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή, επειδή ανάγεται σε μια άλλη εποχή ε, η επίκληση λοιπόν σήμερα είναι βαθιά αντιδραστική. Θέλει να σταματήσει την εξέλιξη της κοινωνίας προς μία κατεύθυνση που θα ανατρέψει τους συσχετισμούς και θα την ξαναβάλει ξανά στο παιχνίδι των, ε, των πολιτικών αποφάσεων. Του σκοπού της πολιτικής. Γιατί σήμερα οι κοινωνίες είναι έξω από το σκοπό της πολιτικής. Αν θέλουμε δηλαδή να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει σήμερα δεν έχουμε παρά να σκεφτούμε... Ε, ένα και μόνο γεγονός ότι κάποιοι κατέχουν το πολιτικό σύστημα το κράτος την ιδιοκτησία της οικονομίας και κάποιοι είναι στο περιθώριο αυτοί που είναι στο περιθώριο και ιδιωτεύουν είναι η κοινωνία τα μέλη της κοινωνίας ε, Κάπως έτσι ορμόμενος μόλις περασμένη πέμπτη από τις εκδοσεις πατάκι ε, φέρατε στο φως το νέο σας βιβλίο το οποίο έχει ένα τίτλο θα έλεγα εκρηκτικό λέτε η ΣΥΡΙΖΕΑ Αριστερά ως νέα δεξιά, με υπότιτλο «Το συντηρητικό ιδιώνυμο της αριστεράς». Το, ο σωστός τίτλος θα ήταν η αντιμετάθεση, δηλαδή το συντηρητικό ιδιώνυμο της αριστερας το σωστος τιτλος θα ηταν η αντιμεταθεση δηλαδη το συντηρητικο ιδιωνυμο της αριστερας και ως υπότιτλος «Η ΣΥΡΙΖΕΑ Αριστερά ως νέα δεξιά». Διότι είναι το ειδικότερο φαινόμενο και ακραίο αντιδραστικό φαινόμενο στην εξέλιξη της αριστεράς ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Είναι ακραίο διότι αφενός ασπάζεται όλα τα αρνητικά στοιχεία που οδήγησαν στην συνολική ήττα της αριστεράς στον κόσμο και συγχρόνως ε, είναι το φαινόμενο εκείνο της αριστεράς που κατατείνει να χρησιμοποιήσει τα ιδεολογικά όπλα της αριστεράς για να νομιμοποιήσει, να καθαγιάσει το ρόλο του ως θεμελιώδους συντελεστή της δυναστικής κομματοκρατίας στην Ελλάδα πείτε μου όμως θα σας πει ο απλός πολίτης μα εδώ γύρω μας κύριε καθηγητά γίνεται έστω και επικοινωνιακά συμπατικές αλλαγές στην Ευρώπη δεν υπάρχει καμιά σιγουριά εκεί που κάθες μπορεί να σου κάνει μπόμπα συνέπεια των αποτελεσμάτων της πολιτικής που εφάρμοσε η Ευρώπη σε χώρες όπως είναι η Συρία, το Ιράκ Ξέρετε, το ξέρω, δεν είμαι νομέας του κράτους, δεν ε, απολαμβάνω τα αγαθά του κράτους για να το υποστηρίξω. Υποστηρίζω εξ και από μακρύ χρόνο, από τότε που γεννήθηκα, ε, μία αντίληψη των πραγμάτων που εδράζεται έξω από το σύστημα. Επομένως, έχω την άνεση να επικαλούμε την δική μου άποψη για τα πράγματα χωρίς να ρίχνω νερό στο κρασί μου και, χω, και γνωρίζοντας στο μέτρο που μπορεί κανείς να γνωρίζει τα πράγματα γιατί αν ήμουν παραδείγματο χάρη φυσικός δεν θα διεκδικούσα ρόλο επιστήμης στα πράγματα θα διεκδικούσα ρόλο επιστήμης στη φυσική στα πολιτικά πράγματα θα δήλωνα ότι είμαι πολίτη και έχω αυτές τις απόψεις τίποτα άλλο ας μπούμε λοιπόν στην πραγματικότητα η, αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο, με αφετηρία τη Μέση Ανατολή, ε, δεν είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ευρώπης ή οποιασδήποτε άλλης χώρας. Όποιος και να ήταν στη θέση της Ευρώπης, θα έκανε τα ίδια. Διότι αυτά τα προκαλεί η φάση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, που την, αποκαλούμε, την αποκαλώ μάλλον κρατοκεντρισμό. Δηλαδή είναι η συγκρότηση του κόσμου όλου με όρους αθρίσματος κρατών ε, εδώ μπαίνουν ζητήματα ηγεμονίας όποιος είναι ισχυρός αισθάνεται ότι έχει να διεκδικήσει για όφελος των κοινωνιών του και των συμφερόντων αυτών οι οποίοι ηγούνται των χωρών ε, επιπρόσθετο όφελος από τις άλλες χώρες ό,τι γίνεται μέσα στα κράτη γίνεται και σε διακρατικό πεδίο αλλά εκεί με όρους ισχύως και όχι με όρου εσωτερικών συσχετισμών που έχουν τουλάχιστον κάποιους κανόνες για να στηρίξουν και τον αδύναμο. Άρα μου λέτε ότι ουσιαστικά ένα έθνος, να το πω σημαντικά, υπηρετεί το κράτος και έχει το αντίστροφο. Σήμερα, κοιτάξτε, σήμερα επικρατεί η αντίληψη ότι το έθνος ανήκει στο κράτος, Α, όχι πάλι. στην κοινωνία. Δεν είναι η κοινωνία που έχει την ευθύνη του έθνους, δεν είναι η κοινωνία που διαμορφώνει τη βούλησή τη και λέει αυτό με συμφέρει και αυτό θέλω, είναι κάποιος πρωθυπουργός με κάποιους παρακιμόμενους της εξουσίας, ο οποίος αποφασίζει τι θέλει η κοινωνία, τι σκέφτεται, ποια είναι το συμφέρον της και καθεξής. Εάν λοιπόν αυτός ο πρωθυπουργός και οι παρακιμώμενοι αποφασίσουν ότι θα καταστρέψουν την κοινωνία ή θα βλάψουν τη χώρα, κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει παρά με μία επανάσταση. Αυτή είναι η φύση του πολιτικού συστήματος. Το βλέπουμε τώρα με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Τι, τι καλύτερο παράδειγμα, εκτός από τα άλλα που ανάγονται στην αντιδραστική λογική που διακυρίσουν καθημερινά ακόμα και πρόσφατα με την 25η Μαρτίου, ότι ε, ο ελληνισμός είναι παράγωγο προέκταση ε, του ε, δυτικού διαφωτισμού. Δηλαδή, η αυστηρή του δυτικου διαφωτισμου δηλαδη η εχθρότητα την οποία επιδεικνύουν προς αυτή την κοινωνία και τις πληρονομίες της γιατί αυτή διδάσκει το μέλλον το παρελθόν της Δύσης είναι βαθιά ε, φεουδαλικό δεν μπορεί να μας δώσει λύσεις για τα σημερινά ζητήματα ούτε και ο διαφωτισμός που επιχείρησε την υπέρβασή του η, η, το παρελθόν του ελληνικού κόσμου επειδή είναι παρελθόν δημοκρατίας και ανθρωποκεντρικής ολοκλήρωσης διδάσκει το μέλλον αυτό δεν θέλουμε και γι' αυτό απορρίπτουμε τον ελληνισμό του παρελθόντος. Ε, αλλά συμβαίνει εδώ να έχουν απορρίψει ακόμα και τον ίδιο τον Μάρξ, ξέρετε. Η διαχείριση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού έχει ιδιαίτερη σημασία γι' αυτό. Διότι ε, η λεγόμενη διαχείριση ε, με όρους ανοιχτών συνόρων είναι μια λύση η οποία είναι αδιέξοδη είναι καταστροφική και για αυτούς οι οποίοι είναι πρόσφυγες και οικονομικοί μετανάστες αλλά και για την ίδια τη χώρα. Το γεγονός ότι δηλαδή μας έχουν αποκλείσει και έχουν μεταφέρει τα σύνορα της Ευρώπης στα Σκόπια δεν είναι στοιχείο αντιδραστικής λογικής η οποία διέπει τις ευρωπαϊκές χώρες ακρο, ακροδεξιάς, όπως επιχειρείται να υποθεί για να επιβληθεί η ιδεολογία της ενιαίας σκέψης και να μην τολμάει κανείς να αντιτείνει έτσι, για να μην χαρακτηριστεί ακροδεξιός είναι μία πολιτική η οποία καταστρέφει και την και αυτό το οποίο υποστηρίζει γιατί δεν μπορεί να το διαχειριστεί, για σκεφτείτε αύριο το πρωί να έρθει ένα εκατομμύριο ή δύο εκατομμύρια μετανάστες γιατί όταν λες « πολιτική ανοιχτών συνόρων, όλοι θα έρθουν στο καλύτερο. Δεν υπάρχει κανείς που θα μείνει πίσω, ιδίω όσο διατηρείται η αστάθεια. Αλλά απ' την άλλη το ερώτημα είναι πολιτική κλειστών, περίκλειστων συνόρων, Δεν είναι αυτή η πολιτική που εφαρμόζει η Ευρώπη σήμερα. Είναι αμυντική στάση στο ζήτημα των κλειστών συνόρων έναντι της Ελλάδας για να μπορέσει να διαχειριστεί το μεταναστευτικό με όρους ελέγχου των ροών. Όχι μπάτε σκύλη αλέστε, όχι μια χώρα ελεύθερης ή χώρες ελεύθερης βοσκής, αλλά με συντεταγμένο τρόπο ώστε και την κοινωνική δυστυχία ή την, ε, ε, το προσφυγικό να διαχειριστεί με συγκεκριμένο και ελεγχόμενο τρόπο και να μην προκληθεί ζημιά στις χώρες υποδοχής. Το βλέπουμε Έτσι, αυτό θα με θα τον τρόπο που είναι εξαιρετικά, ξέρετε, αποτυχημένος, με τον τρόπο ενσωμάτωσης που ακολούθησαν οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες των μεταναστευτικών ροών και της πολιτιακής ενσωμάτωσης, της πολιωτικής. Αλλοίς οι περισσότεροι τρομοκράτες τώρα είναι Βαλγίοι υπήκοοι, Γαλλίοι υπήκοοι, Ιπήκοοι, υπήκοοι, δεν είναι δε και τρίτης γενιάς. Επιχειρούν. Δεν Επίχει... προσπάθησα με τη λεγόμενη ενσωμάτωση. Είναι αποτυχημένη ενσωμάτωση. Αποτυχημένη. Ακριβώ. Θέλω να μου πείτε το εξή. Με όλα αυτά κύριε Κοντογιουργή, εικάζεται ή, ή υποστηρίζεται, αν θέλετε καλύτερα, ότι η συνολικότερη απίσχανση των δομών τη κοινωνία και αυτό το μεταμοντέλο που μα έχετε πει πολλέ φορέ ούτω ή άλλο σε λίγο καιρό θα κάνει και το αντιπροσωπευτικό δημοκρατικό πολίτευμα. Όχι μα, δεν υπάρχει ακούστε για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με, για το μέλλον αλλά και για το παρόν πρέπει πρώτα πρώτα να απαλλαγούμε να αποτινάξουμε τις βεβαιότητες που έχουμε ως προς τις πραγματικότητες που ζούμε. Δεν έχουμε ούτε αντιπροσωπευτικό ούτε δημοκρατικό σύστημα αλλά αυτά τα δύο δεν είναι τα ίδια. Δεν είναι αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Η αντιπροσωπευτική θα είναι η δημοκρατία. Αλλά δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εάν δεν ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες δεν θα γνωρίζουμε που ζούμε. Θα νομίζουμε ότι ζούμε στην εποχή της δημοκρατίας ενώ ζούμε σε εποχή εκλόγιμης μοναρχίας, ολιγαρχίας. Αυτό μας απαγορεύει να σκεφτούμε το μέλλον. Διότι εάν σας πω ή μου πείτε ότι δεν αποδέχεστε το σύστημα του κοινοβουλευτισμού, η απάντηση ή η σκέψη μου θα είναι ότι άρα αυτός θέλει τη δικτατορία. Μάλιστα. Εάν όμως αποδεχθούμε την πραγματική φύση του σημερινού συστήματος, τότε θα ξέρουμε ότι υπάρχει και μια άλλη λύση. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Ότι η εποχή μα δεν στοιχειοθετεί μια κρίση τα φαινόμενα που συναντάμε δεν εντάσσονται δηλαδή στην λογική της μετάβασης από την εποχή του, της γαλλικής και του διαφωτισμού στην σύγχρονη εποχή. Αυτή έχει τελειώσει, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Έχουμε μια νέα φάση η οποία έχει ανατρέψει τα δεδομένα. Έχουμε δηλαδή παραμέτρους δυνάμεις που έχουν μεταβεί στο μέλλον ενώ οι κοινωνίες και οι θεσμοί τους μένουν στο παρελθόν. Αυτή είναι η, η βασική συνιστόσα αυτής της ανατροπής των σχετισμών που οδηγεί σε όλα τα άλλα και στο διακρατικό επίπεδο με την καθολική αστάθεια που δημιουργείται και στο εσωτερικό των χωρών με την πλήρη σταδιακά ε, εξαθλίωση των κοινωνιών. Ποιο είναι το, το, το ζήτημα λοιπόν που οδηγεί σε αυτή την ανατροπή. Ότι οι σχέσεις δύναμη, η πολιτική παρέμβαση δηλαδή της κοινωνίας γίνεται εξωθεσμικά στους δρόμους. Εκεί λοιπόν οι συσχετισμοί δεν μπορούν να παράξουν πια αποτέλεσμα, διότι αυτοί που κατέχουν την διοκτησία του συστήματος, της οικονομίας και της πολιτικής, είναι πολύ μακριά από αυτές τις δυναμικές. Κάνουν ό,τι θέλουν και μπορούν να Επιβάλλουν το σύστημά τους. Είτε με τη βία είτε με την ιδεολογική εγκατάσταση στα μυαλά των ανθρώπων της ενιαίας σκέψης είτε με την επίκληση του παρελθόντος όπως κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν, αυτό λοιπόν για να ανατραπεί ένας τρόπος υπάρχει. Να μπουν οι κοινωνίες στην πολιτική διαδικασία. Με άλλα λόγια... Να μεταβούμε από το σημερινό σύστημα της κοινωνίας ιδιώτη στην κοινωνία εταίρο της πολιτείας. Να γίνει το σύστημα κατελάχιστον αντιπροσωπευτικό. Όχι δημοκρατικό. Οι ανοησίες που λένε οι λεγόμενοι αμεσοδημοκρατικοί, ότι θα βάλουν την, ε, το περίφημο δημοψήφισμα και θα αλλάξει άρδινη κατάσταση, είναι τουλάχιστον ανοησίες. Δεν αλλάζει τίποτε. Είναι το δημοψήφισμα... Και όλη αυτή η ιδεολογία της αμεσοδημοκρατίας είναι ε, η ιδεολογία της ολιγαρχίας. Εξα, ε, ε, φτιάχνει μια καλύτερη εκδοχή του πράγματος μέσα στην ολιγαρχία, δεν την υπερβαίνει. Άρα λοιπόν, η μετατροπή των συσχετισμών μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Σκεφτείτε το πολύ απλά, με την είσοδο της κοινωνίας στην πολιτική να γίνει η εντολέας. Τώρα την ιδιότητα του εντολέα και την εντολοδόχου την κατέχει ο Πρωθυπουργό και η παρακυμόμενοι. Στην αντιπροσώπευση η ιδιότητα του εντολέα μετατίθεται στην κοινωνία. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει η κοινωνία να γίνει διαρκής καθημερινός θεσμός. Σκεφτείτε ποιες θα ήταν οι πολιτικές αποφάσεις στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα, εάν το χάρη για να ολοκληρωθεί μια βούληση, απόφαση τη οποιασδήποτε κυβέρνηση θα έπρεπε να συνενέσει και η κοινωνία. Με απλού τρόπου, με μια δημοσκόπηση και με πολλούς άλλους τρόπους αν θέλετε σήμερα έχουμε την τεχνολογική δυνατότητα να το κάνουμε θα, ήταν, θα είχαν το ίδιο περιεχόμενο θα είχαμε εγκατασταθεί στην αρχή της ενιαίας σκέψης και πράξης ότι μόνο μία λύση υπάρχει και δεν υπάρχει δεύτερη ή θα αυτοί θα προσαρμοζόταν αντί να προσαρμόζουν την κοινωνία στις δικές τους προδιαγραφές στη βούληση της κοινωνίας είναι πολύ απλή η σκέψη την οποία όμως δεν μπορούμε να υπερβούμε γιατί μας έχουν εγκυβοτίσει σε βεβαιότητε οι οποίες δεν μας επιτρέπουν τη δημιουργική σκέψη και το μέλλον. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα κύριε Σαχίνι Ότι όλη αυτή η κρατική διανόηση που διακινεί διάφορες ε, αντιλήψεις στην εποχή μας, όχι μόνο η μερικαστική ελληνική αλλά και η γενικότερη, ε, δεν έχει καμία πρόταση για το μέλλον. Το μέλλον μας λέει είναι το σήμερα, άρα εδώ πρέπει να λύσουμε τα προβλήματά μας. Μην πάμε σε κάτι άλλο, διότι αυτό κινδυνεύει να ανατρέψει τη δημοκρατία, δηλαδή την ολιγαρχική πολιτεία που έχουμε. Πείτε μου κάτι, ε, με όλα αυτά λάγκη like και με δεδομένο, γιατί το ξέρετε, ότι η κοινωνία αισθάνεται στην πλειοψηφία της τριμωγμένη, στο, στο καναβάτσο. Και θα έλεγα και επικοινωνιακά ζαλισμένη, πόσο εύκολο είναι αυτό που εσείς λέτε ότι είναι απλό, αλλά ως βήμα λέω πόσο εύκολο είναι, δηλαδή να γίνει συμμέτοχος στη λήψη αποφάσεων καθημερινά, είναι εύκολο. Ο τρόπος είναι πολύ εύκολος. Mm. Αυτό που είναι δύσκολο είναι να βγάλει, να ξεριζώσει η κοινωνία ο καθένας από εμάς, την, την αντίληψη της ολικής εκχώρησης της βούλησής της, των συμφερόντων της σε κάποιου τρίτου και μάλιστα με έναν τρόπο απόλυτο και μη ανατρέψιμο. Με άλλα λόγια, να πάψουμε να σκεφτόμαστε με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και να δρούμε με τον τρόπο που δρούμε. Εάν πραγματοποιήσουμε μέσα μας την επανάσταση των ένιων, θα οδηγηθούμε και σε μια επανάσταση των ιδεών. Με άλλα λόγια, εάν η κοινωνία, αντί να σκέφτεται την εναλλαγή στην εξουσία, τον, την μεθάρμωση των δυναστών της δηλαδή, ε, σκεφτεί και φθέσει απέναντί τη με λόγο και έργο την πολιτική τάξη της χώρας, της οποιασδήποτε χώρας και της πει εγώ θέλω να έχω θέση στην πολιτική να είστε βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί να χυθεί αίμα, δεν θα βρεθούν οι πολιτικές εκείνες δυνάμεις που θα προστρέξουν να ε, ενθυλακώσουν το όφελος για να αποκτήσουν πολιτική γεμονία, άρα να διαχειριστούν το πρόταγμα της αντιπροσώπευσης και πολύ μακριά ακόμη από αυτό τη δημοκρατία. Άρα λοιπόν το κεντρικό πρόβλημα είναι η φάση την οποία διαρχόμαστε, διότι δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί αυτή η εσωτερική επανάσταση, γιατί ο κόσμος όλος ζει σε ένα περιβάλλον χειραγώγησης, ιδεολογικής μονοσήμαντης ιδεολογικής κατήχησης, αυτό που λέω εเนίας σκέψης και πράξης να <συγχύ> της οικονομικής κρίσης με το μεταναστευτικό αποτελεί ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο εάν δεν αναταχθεί πολύ πολύ σύντομα η πολιτική τάξη της χώρας για να υπερβεί τον εαυτό της και να αλλάξει άρδυν πολιτικές απέναντι στη χώρα ε, πολύ φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε θα μας οδηγήσει σε μια ε, κατάσταση που δεν θα την έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Εάν η μικρασιατική καταστροφή υπήρξε όντω μια μίζωνος σημασία τομή για την ιστορία του ελληνικού κόσμου, γιατί ολοκληρώνει μια συνολική διαδρομή πολλών χιλιάδων χρόνων, ε, η σημερινή πραγματικότητα φοβάμαι ότι θα έχει αρνητικές εντυπώσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να φανταστούμε. Θα μεταβληθεί η χώρα σε χώρο, όπως έχω πει, και μάλιστα με κίνδυνο να οδηγηθεί, όχι στην, στον ακροτηριασμό τη αλλά στη συνολική της ημοιοποίηση. Σε μια μη χώρα, καν. Αυτό είναι το τραγικό, διότι ακριβώς... Η πολιτική τάξη της χώρας είναι σε απόλυτη αναντιστοιχεία με το εθνικό συμφέρον. Με τις πολιτικές που θα έπρεπε να ακολουθούνται για να μην μπορούν να ταξινομηθούν σε αντιδραστικές και εχθρικές προς τη χώρα. Είναι πολύ απλές, ξέρετε, αυτές οι σκέψεις τι οποίες πρέπει να οδηγηθούν. Διαβάζω αυτές τις μέρες ότι ένας από τους υπουργούς είπε ότι για να... Βρούμε επενδύσεις, θα ψάξουμε μεταξύ των προσφύγων. Ναι. Πόσο έχεις πάνω από Ξέρετε τι μας διαφεύγει, όπως και για εκείνους που μιλάνε για ξένες επενδύσεις. Ξέρετε τι μας διαφεύγει ή τι αποκρύπτουν πίσω από αυτή την επιχειρηματολογία. Ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να δημιουργήσουν μια φιλική προς τον Έλληνα χώρα, ώστε να μην δραπετεύει για να διασώσει το χρήμα του και τον εαυτό του στο εξωτερικό. Διότι ο ελληνικός πλούτος από την αστική τάξη μέχρι τα μεσαία στρώματα και τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα είναι τέτοιος που εάν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να επανέλθει στη χώρα δεν θα χρειάζεται καμία, όχι γιατί πρέπει να την απαγορεύσουμε, αλλά για να δείξω τη διαφορά. Καμία απολύτως ξένη επένδυση. Γιατί λοιπόν δεν παίρνουν τα αναγκαία μέτρα για να δημιουργήσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Το αποκαλύπτει, κύριε Σαχίνη, η βασική αναντιστοιχία με τη βούληση της κοινωνίας. Εάν κάνετε μία απλή μελέτη για το τι δηλώνει η κοινωνία σε σχέση με τις πολιτικές που ακολουθούνται, έστω και με αυτές τις δημοσκοπήσεις, και τι πολιτικές ακολουθούν οι κυβερνήσεις, με τελευταία αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ, σας διαβεβαιώ ότι θα εκπλαγείτε. Δεν υπάρχει ούτε ένα θέμα με το οποίο η κοινωνία είναι σύμφωνοι με τι πολιτικέ που ακολουθούνται. Και αν παρακολουθήσετε σε βάθο δεκαετία τι έχει πει η κοινωνία ότι πρέπει να γίνει και τι κάνουν οι πολιτικοί μα, θα διαπιστώσετε ότι αν ακολουθούσαν τα βήματα τη κοινωνία, σήμερα η κατάσταση τη χώρα θα ήταν πολύ διαφορετική. Άρα θεωρείτε και απευθυνόμενο τώρα στην κοινωνία, ότι και το ερώτημα που θέτει πολλέ φορέ η κοινωνία, διαχρονικά, την τελευταία δεκαετία αν θέλετε, μα δεν υπάρχει εναλλακτική, είναι λάθος ερώτημα. Η απάντηση είναι φτιάξε εναλλακτική. Βεβαίως δεν υπάρχει εναλλακτική γιατί δεν θέλουν εναλλακτική. Αν θέλανε ξέρετε ποια είναι η εναλλακτική. Αντί να διαπληκτίζονται για το μνημόνιο έχοντας μεταβληθεί όλοι τους σε απλούς λογιστής, λογιστές της Τρόικας εκτελεστικοί λογιστές μάλιστα ε, να άρουν τα αίτια της καταστροφής και της διατήρησής μας στο βυθό που είναι το πολιτικό σύστημα, η δημόσια διοίκηση και η δικαιοσύνη και η νομοθεσία που οικοδομεί τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Γιατί δεν τα αγγίζουν διαχρονικά, κύριε Σαχίνι, αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Γιατί δεν υπερβαίνουν τον εαυτό του και λειτουργούν μέσα σε αυτή την κομματική λογική που μετατρέπουν σε εθνική πολιτική το ιδιωτελές τους συμφέρον. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλλά τι περιμένετε από ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί στην πολιτική που έχουν ανδρωθεί στην πολιτική μέσα στους σκοτεινούς σωλήνες της κομματοκρατίας όταν βλέπετε πολιτικό ηγέτη να βάζει στο βιογραφικό του όπως διάβαζα πρόσφατα για τον τωρινό πρωθυπουργό ότι ε, λειτουργήσε ως ο καταστροφέας του λυκείου στο οποίο, στο οποίο ηγούνταν της παράταξής του τους 15 μελούς, ο ίδιος, δεν το είχα επικαλεστεί μέχρι, παρόλο που το άκουγα, μέχρι να το διαβάσω ως επίσημη βιογραφία του Πρωθυπουργού. Και αυτό θεωρείται ότι είναι τεκμήριο για να κυβερνήσει μια χώρα, όπως και οι προηγούμενοι, που δηλώνουν, από την άλλη μεριά, με υπερηφάνεια ότι τέλειωσαν τα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου. Δεν υποκρύπτει αυτό το γεγονός ότι... Τα ελληνικά πανεπιστήμια τα έχουν μεταβάλει σε χώρους αναπαραγωγής και χειραγώγησης του κομματικού προσωπικού και της κοινωνίας και δεν τους επιτρέπουν να είναι ευπρόσωπα στον διεθνή χώρο ώστε να σπουδάζουν εκεί τα παιδιά τους. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα τα οποία αποτελούν την εναλλακτική πρόταση για αυτή τη χώρα και όχι ο διαγωνισμός για το ποιο είναι ο καλύτερο ή ο χειρότερο διαχειριστής της καταστροφής της, των μημονίων και όλων των άλλων καταστάσεων τις οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν και τις αντιμετωπίζουν εκ των ενώντων. δίκην καφενείου, διότι δεν υπάρχει καμία μελέτη των προβλημάτων τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν, δεν τους ενδιαφέρουν. Γεώργος Καταγερουγής, να ρωθήσω θερμά για Καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα.